Κεφάλαιον ζήτα σελίδα 500, στίχη 1 στους 60, Απολογία και λιθοβολισμός του στεφάνου. 1. Είπε δε ο αρχιερεύς. έτσι λοιπόν είναι αυτά όπως τα καταγγέλουν οι μάρτυρες? 2. Ούτως δε είπεν. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε. Ο Θεός ο Ένδοξος, ο οποίο συγχρονώ είναι και η πηγή της πραγματικής και ονίας δόξης, ενεφανίστην στον πατέρα μας Αβραάμ, όταν ήταν ακόμη στη Μεσοποταμία προτού να κατοικήσει ούτω εν Χαράν. 3. Και του είπαν. Έβγα από την πατρίδα σου και από την συγγένειά σου, και έλα ει χώραν την οποία θα σου δείξω. 4. Τότε ο Αβραάμ, συμμορφούμενο προ την εντολήν ταύτιν, αφού ανεχώρησαν από την χώρα των Χαλδαίων, εκατοίκησε εν Χαράν. Και απ' εκεί, όταν απέθανε ο πατέρα του, τον μετήξαν ο Θεό στην υγεία αυτήν τη Χαράν, η οποία κατοικείτε τώρα. 5. Και εφόσον ο Αβραάμ, δεν έδωκεν σε αυτόν κληρονομίαν ει την γη αυτήν ούτε ενό βήματο τόπων. Κι όμω, υπεσχέθη ο Θεό να δώσει την χώραν αυτήν σε αυτόν και στου απογόνου αυτού ύστερα από αυτόν, διότι να την κατέχουν, αν και τότε που έδιδενε στον Αβραάμ την υπόσχεση αυτήν, δεν είχε νου το 6. Ομίλησε δε ο Θεό προ τον Αβραάμ, ούτωπο ότι δηλαδή θα παραμείνουν οι απόγονοι αυτού ως ξένοι εις χώραν που θα νίκει εις άλλους και οι εντόπιοι της χώρας εκείνης θα τους υποδουλώσουν και θα τους κακομεταχειριστούν επί έτη τετρακόσια. 7. Και το έθνος εις το θα δουλεύσουν ως σκλάβοι οι απόγονοι του Αβραάμ θα το δικάσω και θα το τιμωρήσω εγώ, είπε ο Θεός. «Και με τα ταύτα θα εξέρθουν από την χώρα τη δουλειά και θα με λατρεύσουν εις τόπον αυτών τη γης Χανάαν». 8. «Και έδωκεν ο Θεός στον Αβράμ διαθήκην, η οποία εβεβαιώθηκε περσφραγής της διαπεριτομής, εις την οποία ανεπευλήθη ούτω προς επικύρωση της διαθήκης». «Και έτσι, αφού με τη διαθήκην και την πίστη που έδειξεν εις αυτήν ο Αβράμ και με την περιτομή που έλαβε παρεσκευάστησαν τα πράγματα», Εγέννησαν ο Αβραάμ τον Ισαάκ και τον περιέτεμε την 80η ημέρα από τη γεννήσεώς του. Και ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ εγέννησε τους δώδεκα πατριάρχας. 9. Και οι πατριάρχες, επειδή ευθόνησαν τον Ιωσήφ, τον επόλυσαν ως δούλων και μετεφέρθη από αυτούς που τον ηγόρασαν στην Αίγυπτον. 10. Και είδε ο Θεός μαζί του τη αυτού και ελευθέρωσε ο Θεός από όλες τις θλίψεις του και του εξισφάλισε την εύνοια του βασιλέως της Αιγύπτου δια την σύνεση και σοφία που έδειξεν όταν εξήγη τα όνειρά του και εγκατέστησαν αυτόν ο Φαραώ ηγεμόνα και πιτροπών του επί της Αιγύπτου και εφολοκλήρου του ανακτόρου του. Ένδεκα Ήλθε δε πίνα εις όλην την Αίγυπτον και την Χανάν και στον μεγάλη και δεν έβρισκον οι πρόγονοί μα τροφάζει τον εαυτόν του και όταν δε ήκουσε ο Ιακώβ ότι πήρχον σιτάρια στην την Αίγυπτον, έστειλε εκεί κάτω τους προπάτορά μα κατά πρώτη φορά. 13. Και κατά το δεύτερον εις Αίγυπτον ταξιδιόντων ανεγνωρίσετε ο Ιωσήφ από του αδελφού του και έγινε τότε πολύ γνωστή στον Φαραώ η οικογένεια του Ιωσήφ. 14. Απέστειλε δε ο Ιωσήφ και κάλεσε πλησίον του τον πατέρα του Ιακώβ και όλην την οικογένειά του η οποία πετελεί το από 75 πρόσωπα. Κατέβηδε ο Ιακώβις σε Αίγυπτον και απέθανε εκείνο αυτό και οι 12 πατριάρχοι οι προπάτορε μα. 16. Και μετεφέρθησαν τα οστά των Ισυχέμ και τέθησαν στο μνήμα το οποίο ηγόρασεν ο Αβραάμ με αντίτιμον πληρωθένη αργυρά νομίσματα από τους ιούς του ιού του Εμώρ ο οποίο έμενε Ισυχέμ. 17. Όταν δεν πλησίαζε ο χρόνο κατά τον οποίο έμελε να πραγματοποιηθεί η επαγγελία και η υπόσχεση την οποία με όρκον έδωκεν ο Θεός στον Αβράμ βεβαιώσαν σε αυτόν ότι θα εκληρονόμει την Υγήν Χανάν αύξησαν εις δύναμιν ο λαός και πλήθυνε εις αριθμόν εν τη Αιγύπτο 18. Έως ότω ανεφάνει άλλος βασιλεύς ο οποίο δεν εγνώριζε τας υπηρεσίας που προσέφερνε στο Αιγυπτιακόν έθνος ο Ιωσήφ 19. Ο βασιλεύς εκείνος, με δολιότητα και πανουργία, ζήτησε να βλάψει το γένος μας και κατεπίεσε τους πατέρες μας και τους εξυνάγκασε να πετούν έκθετα τα βρέφη των, ώστε να μην διατηρούνται τα αυτά εν τη ζωή. 20. Κατά τον καιρόν δε τούτων της καταπιέσεως, εγενήθη ο Μωυσής, και είτο ωραίος και χαριτωμένο και ενώπιον αυτού του Θεού. Ἐτράφηδε κρυφά επί μήνας τρεις μέσα στο σπίτι του πατρός του. 21. Όταν δεν τον έριψαν έκθετον ε στα νερά του νήλου ποταμού, τον επήραν από εκεί η θηγατέρα του Φαραώ και τον ανέθρεψε για να τον έχει δικό τη και δια να είναι θετό τη. 22. Και ξεπαιδεύτηκε ο Μωυσής με όλη τη σοφία των Αιγυπτίων. Ι το δε δυνατό τόσο ει λόγου συνετού όσων και ει δράση κοινοφελίδια την Αίγυπτον. 23. Όταν δεν συνεπλήρωσε νουτο ηλικία τεσσάκοντα ετών, Εγεννήθη στην καρδία του η επιθυμία να επισκεφθεί τους αδελφούς του, τους απογόνους του Ισραήλ, για να αντιληφθεί εκ του πλησίον την κατάσταση των. 24. Και όταν είδε κάποιον Ισραηλίτη να αδικείται, τον υπερασπίστηκε και εξεδικείφη τον του που κατεπιέζει το σκληρός φωνεύσας των Αιγύπτιων. 25. Ενόμιζε δε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του και οι ομοεθνεί του θα ένιωθαν ότι ο Θεό διαμέσου τη χειρό αυτού δίδει αυτού σωτηρίαν και απελευθέρωση από του Αιγυπτίου. Αλλά αυτοί δεν το κατάλαβαν. 26. Και την άλλη μέρα παρουσιάστη ο Μωησή έξαφνα στου ομοεθνεί του την ώρα που οι δύο εξ αυτών εφηλονίκουν μεταξύ των και κτυπώντο και προέτρεψαν αυτού να ειρηνεύσουν και είπε: Άνθρωποι, εσεί μεταξύ σα αδελφοί. Διετια δική το ένα στον άλλον. 27. Αλλά που η δίκη των πλησίων του τον έσπρωξε και είπε «Ποιος σε διόρισε ένα άρχοντα και δικαστήν εφημών». 28. Μήπω θέλει να με φωνεύσεις όπως εφώνευσες χθες των Αιγύπτιων. 29. Έφυγε δε ο Μωσής από την Αίγυπτον εξαιτίας αυτού του λόγου από τον οποίο απεδεικνύεται ότι δεν είχε μείνει κρυφός ο φόνος του Αιγυπτίου για να μην τιμωρηθεί από τον Φαραώ». Και κατοίκησε ενό ξένος στη Μαδιά, όπου εγέννησε δύο Υιούς. 30. Και όταν συνεπληρώθησαν άλλα τεσσαράκοντα έτη από την εποχή που εξενητεύθη, του ενεφανίστη στην έρημον του όρου Σινά, ο Υιός του Θεού, ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Κυρίου, μέσα φλόγα φωτιάς που έβγαιναν από το μέσον μιας βάτου. 31. Ο Δε Μωυσής, όταν είδε το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο, εθαύμασε το θέαμα αυτό της Βάτου, η οποία δεν εκέτω, οτι έβγαινε φωτιά εξ αυτής. Όταν όμως επροχώρει για να είδε εκ του πλησίων και αντιληφθεί αυτό καλύτερον, ήλθε φωνή Κυρίου προς Αυτόν που του έλεγε. 32. Εγώ είμαι ο Θεός των Πατέρων Σου, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Μωυσής δε... Κατελήφθη τότε από τρόμων και δεν είναι τόλμα να παρατηρήσει και εξετάσει το όραμα. 33. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος. Λύσε τα λωρία των υποδημάτων σου και βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος επί του οποίου στέκεσαι για γεία-γεία. 34. Είδα και εξέβρω καλά την καταπίεση και την κακοπάθεια την οποία υποφέρει ο λαός μου που ευρίσκεται στην Αίγυπτον, και ήκουσα το στεναγμόν του και κατέβηνε για να τους ελευθερώσω. Και τώρα, έλα να σε στείλω στην Αίγυπτον. 35. Τούτον τον Μωυσήν που ειρνήθησαν να τον αναγνωρίσουν των και αρχηγόντων των προγονείς μας και είπαν προς αυτόν, ποιος σε διόρισε άρχοντα και δικαστήν. Αυτόν τον ίδιον ο Θεός απέστειλεν άρχοντα και ελευθερωτήν του λαού από την δουλεία της Αιγύπτου και του ανέθεσε να φέρει πέρα στην αποστολή ναυτήν για τις βοήθεια και τις ενισχύσεως που του παρήχε ο άγγελος της μεγάλης βουλής του Κυρίου ο Υιός του Θεού ο οποίο ενεφανίστησε εις αυτόν εν τη βάτω 36 Αυτός ο Μωυσής τους έβγαλε από την χώρα τη δουλειά, αφού ενήργησε θαύματα καταπληκτικά και αποδεικτικά της Θείας Δυνάμεως εν τη χώρα της Αιγύπτου και εν τη ερυθρά θαλάσσι και εν τη ερήμο επί έτη. 37 αυτός είναι ο Μωυσής που ύπαινε στους Ισραηλίτας. Προφήτην θα σας αναστήσει ο Κύριος ο Θεός σας από τους αδελφούς σας που θα είναι νομοθέτης και μεσίτης και ελευθερωτής όπως εγώ. Έχετε χρέος και καθήκον να τον υπακούσετε. 38. Ο Μωυσής αυτός υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος εις την σύναξη των Ισραηλιτών που έγινε στην την έρημον προς παραλαβήν του νόμου «Εμεσήτευσε μεταξύ του Αγγέλου, ο οποίος εις συνά όρος Σινά ομίλη προς Αυτόν, και των πατέρων μας, οι οποίοι δεν αντίχωνε επικοινωνούν κατευθείαν με τον Άγγελον. Και αυτός ο Μωυσής παρέλαβε θεία λόγια, που μεταδίδουν στα ψυχάς ζωή πνευματική και ονίαν, για να παραδώσει τα αυτά εις ημάς». 39. αυτόν τον Μωυσήν δεν ήθελησαν οι προγονείς μας να υπακούσουν, αλλά τον απόθησαν... Και όσον εξερτάται από την πρόθεση και επιθυμία των καρδιών του, επέστρεψαν στην Αίγυπτον. 40. Και η πρόθεσή στον αυτή εδείχθη όταν είπαν ει τον Αρών: Φτιάσε μα θεού οι οποίοι θα έμβουνε εμπρό μα και θα προπορεύονται ω προστάτε μα. Κι α είναι στο το εξή αυτοί οι επικεφαλεί μα, διότι αυτό ο Μωυσής που μα έβγαλε από την χώρα τη Αιγύπτου, εχάθη και δεν εξεύρωμεν τι να του συνέβη. 41. Και κατεσκεύασαν χρυσών είδωλων μόσου κατά τα σε Κίνας και προσέφεραν επίθυσια θυσίαν εις το είδωλον τούτο και πανηγύριζον με χαράν και φροσύνην για τα έργα που έφτιασαν με τα χέρια των. 42. Κατόπιν δε τούτου, απεμακρύνθηκε ο Θεός από αυτούς και τους εγκατέλειπεν στον σκοτισμό της διανύαστον, διαναλατρεύουν τα πολυάριθμα άστρα του ουρανού, καθώς έχει γραφεί και ξυστορεί ως εις που Ισποποποποτελείτε την οικογένεια και του απογόνου του Ισραήλ, Σα ερωτώ, Μήπω μου προσφέρατε πιέτη τεσαράκοντα την έρημον θύματα σφαζόμενα και θυσία, Όχι, δεν μου προσεφέρατε. 43. Και σηκώσατε στου ώμου σα, δια να τη μεταφέρατε εδώ και εκεί ω κοιμήλιον ιερών την βέβαιλον σκηνή του Μολόχ και το άστρον του Θεού σα Ρεμφάν, τα ομοιώματα και τα είδωλα που εκάματα, δια να τα προσκυνείτε. Και προς τιμωρίαν τη ιδωλολατρίας και ασεβίας σας αυτής, θα σας μετακίσω εις πολύ μακρινών, πέραν από την Βαβυλώνα. 44. Η ιερά όμως κοινή, μέσα στην οποία έδιδε ο Θεός μαρτυρίαν περί του θελήματός Του και τη παρουσίας Του, υπήρχεν στην έρημο δια τους προγόνους μας, καθώς διέταξαν εκείνος που ελάλλει στον Μωυσίν να κατασκευάσει αυτήν σύμφωνα με το πρότυπο και το μοντέλο που είχε είναι στο όρος. 45. Την σχοινήν αυτήν αφού μετά τον θάνατο του Μωυσέως την παρέλαβαν η διάδοχή του οι πρόγονοί μας μαζί με τον νέον αρχηγόν τους Ιησούν του Ναβή που διεδέχθη τον Μωυσήν την έμπασαν στην την χώρα χώραν των εθνικών εις τους οποίους έκαμεν έξωσιν και τους έβγαλε από εκεί ο Θεός ενώπιον των προγόνων μας οι οποίοι επρόκειτον να εγκατασταθούν ανταυτόν εις χώρα χώραν αυτήν και έμεινε εκεί η σκηνή, μέχρι του επο 46. Ο οποίος χάριν και έβνοιαν ενώπιον του Θεού και ζήτησε να κατασκευάσει κατοικίαν για τον Θεόν του Ιακώβ. 47. Πλην όμως όχι ο Δαβίδ, αλλά ο Σολομών έκτισε οίκονης των Θεών. 48. Ο ύψιστο Θεός εν δεν κατοικεί ναούς που κατασκευάζονται από χέρια και τέχνην ανθρώπων, καθώς λέγει ο προφήτης Ισαίας. 49. Θρόνος Διεμέ είναι ο ουρανός, Ολόκληρο δε η είναι το στήριγμα που ακουμβούν οι πόδες μου». «Ποιο νίκονοι μπορείτε να κτίσετε σε μέ που δεν με εγχωρεί ολόκληρο ο κόσμος» λέγει ο Κύριος. «Ή Ποιο θα είναι ο τόπο τη διαρκούς και μονίμου αναπαύσεώς μου εις τον οποίον θα κατοικώ χωρίς να μετακινούμε». 50. «Όλα αυτά που μπορείτε εσείς οι άνθρωποι να μου προσφέρετε δεν είναι οι δικά μου και δεν τα έκαμε το παντοδύναμο χέρι μου». 51. Και επειδή εν τα μέλη του Ιουδαϊκού Συνεδρίου εξεδήλωναν με την έκφραση και τους μορφασμούς του προσώπου των λυσόδια αγανάκτηση και σκληρότητα, ο Στέφανος ελέχει αυτούς λέγον «Οσείς που έχετε σκληρών και άκαμπτον τον τραχυλών σας και δεν υποτάσσεστε στον τον Θεόν, εσείς που δεν έχετε περικόψει την σκληρότητα και αναισθησία της καρδίας σας και δεν ηθελήσατε να απαλλαγείτε από την πνευματική κουφαμάρα ώστε να ακούετε με καλή και ευπηθή διάθεση την αλήθεια πάντοτε αντιτάσσεστε εις το πνεύμα το Άγιον όπως υπήθουν και αντιτάσσοντο οι πατέρες σας έτσι σήμερον αντιτάσσεστε κι εσείς 52. Ποιον από τους προφήτας δεν κατεδίωξαν οι προγονείς σας και φώνευσαν εκείνους που προανήγγυλαν των ερχομών του Μεσίου ο οποίος υπήρξε ο απολύτως αναμάρτητος και κατεξοχήν δίκαιος και του οποίου τώρα εχετε γίνει προδότε και φωνής. 53. Σείς που ελάβατε τον νόμον τον οποίων διέταξε ο Θεός διαμέσου αγγέλων και δεν τον εφυλάξατε αλλά τον παρέβητε. 54. Ενώ δε ήκουαν αυτά, το εκαρδίετον από αγανάκτηση και έτρεζαν τα δόντια των εναντίον του στεφάνου. 55. Ε, απειλέ όμω αυτέ δεν διήγηραν εχθρικά συναισθήματα και στην καρδία του πρωτομάρτυρο. Αλλά αυτό ήταν πάντοτε ειρηνικό και γεμάτο με πνεύμα Άγιον. Ενώ λοιπόν ε, βρίσκεται ει τέτοια διάθεση, έστρεψε ανακίνητον και προσιλωμένο το βλέμμα του στων ουρανών, και είδε την ένδοξον λαμπρότητα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται εκ δεξιών του Θεού, έτοιμο να τον βοηθήσει. 56 Και είπε: Ιδού, βλέπω καθαρά του ουρανού να είναι ανοιγμένοι και τον ιόν του ανθρώπου τον βλέπω να στέκεται στα δεξιά του Θεού. 57. Οι Ιουδαίοι όμως, αφού έκραξαν με φωνήν μεγάλη, εβούλασαν τα αυτιά τους για να μην ακούουν τους λόγους του στεφάνου, που τους ενόμιζαν ως βλασφήμους, και με μία γνώμη όλοι έπεσαν με ορμήν εναντίον του. 58. και αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη τον ελιθοβόλουν, και οι μάρτυρες που σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε πρώτη να ρίψουν λήθους κατά αυτού, Αφήκαν προσφύλαξην τα ρούχα των κοντά στα πόδια κάποιου νέου που έλεγε το Σάβλο. 59 Και εκείνοι λιθοβόλουν τον Στέφανον ο οποίος επεκαλύτω τον Κύριον και έλεγε Κύριε Ιησού δέχτετε το πνεύμα μου 60 Αφού δε έκραξε με μεγάλη φωνήν που οικούστηκε από τους φωνείς του και είπε Κύριε μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτίαν ταύτην Και αφού είπε τούτο Απέθανε τον ειρηνικό ύπνων του θανάτου. Ο Σάβλο δε επεκρότη και πεδοκίμαζε μαζί με τους φωνείς την θανατική εκτέλεση του Στεφάνου.